Ο σόιμπλε είναι πράκτορα του ΣΥΡΖΑ. Ο σόιμπλε είναι πράκτορα του ΣΥΡΖΑ. Όχι απλά πράκτορας συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα παλαβά έχουν ακουστεί τι τελευταίε μέρε να ακουστεί και κάτι σοβαρό. Ο Γιακουμάτους είναι αυτός που λέει τα σοβαρά και είπε αυτό το σοβαρό σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Αντένα στο Γιώργο Παπαδάκη. Αποκάλυψε το σκοτεινό ρόλο του Σόιμπλε. Όλοι κάτι είχαμε υποψιαστεί. Βλέπαμε ότι προ το ΣΥΡΙΖΑ γέρνει ο Σόιμπλε. Αλλά ήρθε ο υπεύθυνο πολιτικό με το σοβαρό του λόγο. Να αποκαλύψει αυτό ακριβώς, ότι ο Σόιμπλε είναι πράκτορας και είναι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι κάνει, το κάνει για να βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ, τον βοηθάει δεν το συζητάμε και να χτυπήσει τον Αντώνη Σαμαρά. Και ο Σόιμπλε κατά του Αντώνη Σαμαρά. Επιτέλους οι Γερμανοί κατάλαβαν τι παίζει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Σόιμπλε ήταν σε, σε, σε υπεροχή, είχε δύναμη όταν η χώρα δανειζόταν. Σ, τώρα, τώρα. Που το 30% του Ευρωκοινοβουλίου αυτός έχουν μπει. Για να περάσει τον κύριο Έχουν μπει. Ξέρετε τι κάνει αυτό όμω. Μα να την Ευρωπαϊκή να σας Όχι, όχι. Τι αυτό το Είναι ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε. και Ο Σόιμπλε είναι πράκτορα του Γιατί. Να, γιατί, να σου πω γιατί να το διολογήσω, να το γελάς να σου γιατί, με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει Ρε, ωραία, περνάμε. και με αυτά που κάνει, Ρε, ωραία, αυτά που κάνει. Ρε, γράψου για το, το γελάς για κουμάτρος, το, το γελάς ή το κρατήπηλε αοντίτο το γελάς μέχρι πότε θα σώζουμε τη χώρα Εγώ μια μέρα ξεσηκώθηκα στον Παζό γιατί είπα ότι μέχρι πότε θα σώζουμε τη χώρα. Και όμως μπορέσαμε μέσα σε ένα λεπτό να χωρέσουμε δύο παγκοσμίου βεληνεκούς διάνοιες όπω είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος που είπε κρυφοσίριζα, το Σόιμπλε, πράκτορα, το Σόιμπλε, έφυγε όλο το πάνελ, πέθανα στα γέλια και κάποιο από εκεί είπε ότι περνάμε ωραία γιατί το ζητούμενο είναι να περνάνε και τα πάνελ πια ωραία γιατί οι υπόλοιποι περνάμε μια χαρά. Ταιριάξαμε και χωρέσαμε και το για με αυτά και κυρίως το σκανδαλίδι. Και μπράβο στους συναδέλφους που τον βγάζουν το σκανδαλίδι. Εμείς εδώ σε εκπομπή, είμαστε φαν του σκανδαλίδι. Είναι ε, ο πιο άξιος εκπρόσωπος του παλιού σάπιου αποστεωμένου Πασόκ. Τα λέει τόσο ωραία, πατάει ακριβώς την πραγματικότητα με αυτά που λέει. Θα ακούσετε τώρα γιατί δεν θα μιλήσουμε χωρίς ε, τεκμηρίωση είναι ένας τύπος γεμάτο, αγωνίζεται για το σοσιαλισμό πιστεύει στο Πασόκ πιστεύει το Πασόκ έχει προσφέρει στον τόπο και προσφέρει συνεχίζει τώρα και όπως ακούσατε τους έχει ζαλίσει εκεί στο Πασόκ ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να σώζουν δεν τα έχουμε μοντάρει έτσι ακριβώς όπως τα είπε να σώζουν τη χώρα Εγώ μια μέρα ξεσηκώθηκα στον Πασό γιατί είπα ότι μέχρι πότε θα σώζουμε τη χώρα Μέχρι πότε θα σώζουμε τη χώρα. Πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα π***σουμε κι άλλους. Ή κρατή Μέχρι πότε θα σώζουμε τη χώρα. Μέχρι τις εκλογές θα π***σουμε κι άλλους. Μια απάντηση δίνει ο ίδιο ο Βενιζέλο. Έτσι λοιπόν του πιέζει πάρα πολύ στο Πασόκ. Μέχρι πότε θα σώζουμε τη χώρα. Έχει κουραστεί να σώζει τη χώρα, και είναι λογικό. Όλοι στο Πασόκ έχουν κουραστεί. Είναι και τέτοιο το βάρο που λέει και ο πρόεδρο. Που δεν αντέχουν άλλο να σώζουν τη χώρα. Α σταματήσουν, α απαντήσουμε όλοι. Εμεί φαντάζομαι το 92% του ελληνικού λαού δεν θέλει άλλο σώσιμο τη χώρα με αυτόν τον τρόπο από το Πασόκ. Και να ακόμη λίγο μικρότερο δεν θέλει και από Δημοκρατία. Αλλά α μείνουμε στο Πασόκ, διότι. Αυτό εδώ μα απασχολεί επειδή ο σκανδαλίδη βγήκε σήμερα το πρωί στον Σκάι για να σφραγίσει και αυτός με τα δικά του λεγόμενα τις πολιτικές εξελίξεις στην Κεντροαριστερά με φρέσκο λόγο, φρέσκο αέρα, ένας πολιτικός που δεν έχει καμία ανάμιξη στα μέχρι τώρα να πει τι ακριβώς πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30-40 χρόνια στην Κεντροαριστερά αυτό που τα προηγούμενα 50 ήτανε με τον τρόπο που ήτανε σε αυτό το Πασόκ Στην κεντροαριστερά. Ο σκανδαλίδης λοιπόν κυκλοφορεί στον κόσμο και έχει αξία να μάθουμε τι του λέει ο κόσμο για το Πασόκ. Εσεί ερμηνεύετε την κοινωνία διαφορετικά από ό,τι ερμηνεύω εγώ. Μάλλον, ε, γιατί εγώ βλέπω στον κόσμο, τον κόσμο του Πασόκ που έχει πάει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ψηφίσει Λευκό, που δεν πάει, που δεν, δεν πήγε καθόλου στην κάλπη, που πήγε στο mm. ποτάμι, πήγε από εδώ, όπου μα συναντά να μα λέει πού είσαστε και τι κάνετε. Από mm -hmm. σα περιμένουμε. Mm -hmm. Πού είσαστε και τι κάνετε. Από mm -hmm. σα περιμένουμε. Λοιπόν, από εμά περιμένει. Ακόμα ο κόσμος Ναι. Δεν λέει Πασό. ακόμα εδώ είστε. Όχι. Ε, γιατί εγώ βλέπω στον κόσμο, τον κόσμο του Πασό όπου μα συναντά να μα λέει. Στα τσακίδια. Το λέει και αυτό, αλλά δεν το ακούει. Γιατί και να το πούνε δεν θα καταλάβει. Άλλωστε, όλοι αυτοί δεν κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο. Είναι δεδομένο. Βγάζουν ένα συμπέρασμα από τη μικρή γιάλα μέσα στην οποία κολυμπάνε. Με τη γνωστή μνήμη που έχουν αυτά που κολυμπάνε μέσα στην γιάλα Εσεί όλοι, εμεί είμαστε η κοινωνία. Λοιπόν, η κοινωνία πώ θέλει το Πασόκ. Η κοινωνία λέει, ακόμα και αυτή που ψηφίσανε. Αυτό που ΣΥΡΙΖΑ. Κοινο... Από τον Πασόκ, ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Η κοινωνία δεν λέει, Δεν σε θέλω. Η κοινωνία λέει, Σε θέλω αλλιώ. Όπως ίσουνα. Η ειρωνία λέει θέλω αλλιώς. Όπως ίσουνα. Λοιπόν, το όπως ίσουνα δεν στις... το έχει υποκαταστήσει κανένα κόμμα στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι νοσταλγούμε το παλιό διεφθαρμένο και βρώμικο Πασόκ, νομίζω όλοι. Επί αυτού άλλωστε μεγαλούργησε η Ελλάδα. Οπότε, πολύ καλά, έτσι το διαβάζει το μήνυμα ο Κώστας Κανδαλίδης. Αυτά είναι από πέντε λεπτά μόνο τη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στον Sky. Φαντάζομαι πριν και μετά θα έχει πει πάρα πολλά, αλλά δεν αντέξαμε. Βάλαμε χειρόφρονο σε αυτέ τι τρει δηλώσει. Νομίζω ήταν υπέρ αρκετέ. Πάμε στο αντίπαλο, πιο αντίπαλο. Στο ίδιο θα παραμείνουμε, Βρούτση, υπουργό. Εργασίας, μιλάει για τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει ο ίδιος, ο ίδιος και η κυβέρνηση της οποίας είναι μέλος. Γνωρίζετε ότι εδώ και δύο χρόνια ναι. οι αλλαγές που έχουν γίνει στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας όσο κρατάω τη μόνη δηλαδή του Υπουργείου αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση Σαμαράς του Υπουργείου εργασία δεν έχει προηγούμενο. Όσο κρατάω τη μόνη δηλαδή του Υπουργείου Κάναμε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσει. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα πλέον συνταξιοδοτικά συστήματα σε επίπεδο ελέγχου και ενημέρωση. Μπράβο! Νοικοκυρέψαμε όλο το ασφαλιστικό. Νοικοκυρέψαμε τα εφάπαξη. Νοικοκυρεύουμε τις επικουρικές συντάξεις. Και πλέον εξηγαίνουμε και τις κύριες συντάξεις. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Τώρα, που στο τιμόνι του Υπουργείου είναι ακόμα ο Γιάννη Βρούτση, τι να κάνει, έρχεται ένα σχηματισμό, πρέπει ο να πουλήσει το έργο του. Βγαίνει και το λέει με διάφορου τρόπου. Και ακούσατε στο τέλο για τι κύριε συντάξει. Διότι το πρωί, αν ακούσατε, Νιφλί και Παυλόπουλο είχαν βγάλει τον Αλέξη Μητρόπουλο και πολύ αναλυτικά περιέγραφε τι ακριβώ θα συμβεί στι κύριε συντάξει. Θα μειωθούν οι κύριε, όχι επικουρικέ, όχι τα εκά, όχι τα υπόλοιπα. Οι κύριε συντάξει από του χρόνου, σύμφωνα πάντα με τα μνημόνια που έχουν. Υπογραφή, ψηφιστή, από όλους αυτούς που φέρουν ένα πολύ μεγάλο βάρος και το έκαναν με πολύ μεγάλη δυσθυμία και πολιτικό κόστος. Εξυγίανση των κυρίων συντάξεων, έτσι τη λέει ο Βρούτσης, ο Γιακουμάτος που δεν φημίζεται και για το λεξιλογιό του, χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη από ε Και πέραν όλο τον άλλο, από 1η Ιουλίου κόβονται οι επικουρικές συντάξεις ή δεν κόβονται. Κι αρθονογίζονται. Ή δεν κόβονται. Κόβονται οι επικουρικές συντάξεις ή δεν κόμουνε. Και Όχι, δεν Κόβονται, κόβονται οι επικουρικές ή δεν κόμουνε. Και Έτσι λοιπόν, οι επικουρικές εξορθολογίζονται και οι κύριες εξηγένονται από εξιλον και τα δύο για να έχετε να πορεύεστε. Κάτι θα γίνει σοβαρό στο ασφαλιστικό, το καταλαβαίνει ο καθένας και μόνο από αυτές τις που ακούμε από τους υπεύθυνους πολιτικούς άνδρους. Πολλοί εκλέγουμε, για να μην το ξεχνάμε, αυτό. Και επειδή έχει βαρύνει ατμόσφαιρα με το μέλλον μας, το εργασιακό της συντάξη να ακούσουμε ένα ανέκδοτο από τον Υπουργό Πολιτισμού για να χαλαρώσουμε λίγο. Ο Σαμαράς έχει μια πορεία, εγώ δεν έκανα μακρά εγώ. πορεία, μακρά διαδρομή, στην οποία πάντα το στίγμα της υπευθυνότητα απέναντι στην πατρίδα ξεχώρισε. Πολύ <ΣΣΣΣ> καλό! <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Ο Σαμαράς μια πορεία, στην οποία πάντα το στίγμα της υπευθυνότητας απέναντι στην πατρίδα ξεχώρισε. <laughs> Πολύ καλό. Έχει και ωραίο τρόπο που τα λέει τα ανέκδοτα πάνω Πάνος Δεν του το είχαμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Τις περισσότερες φορές μετράει και ο τρόπος. Χθες βράδυ το είπε, ήταν για ανέκδοτο όλη εκπομπή, οπότε μια χαρά κύλησε η βραδιά. Είναι ένα πούλμαν που μα πάει εκεί που μα πάει, είναι ένα ζητούμενο τώρα που μα πάει, δεν έχει σημασία. Ο οδηγό κάνει κάτι τρέλε, πηγαίνει στον κρεμό, είναι μεθυσμένο, κανεί δεν του είχε εμπιστοσύνη. Κάποιοι από το πούλμαν λένε λάθο ο οδηγό, δεν πρέπει να οδηγάει, δεν είναι σωστό, θα μα σκοτώσει. Κάποια στιγμή γίνεται το ατύχημα και μετά φταίει όχι ο οδηγό, σύμφωνα με τον Γιάννη Περντεντέρη, αλλά όλοι αυτοί που λέγονται ότι πρέπει να αλλάξει ο οδηγό. Βγήκε ο Σόιμπλε και ασκεί ένα εκβιασμό στην Ελλάδα. Ομο εκβιασμό. Δηλαδή, μην κουνηθείτε, θα σα βγάλω έξω. Ε, και αντί να σκουθώνουν τα κόμματα και να πούνε Εκβιαζωμένη η χώρα, πώς. είμαστε στο πλευρό τη κυβέρνηση τη χώρα, πήγε και να πει: Εδώ δεν, Μα αυτή είναι η αντίληψη. Μα έχει τρομερέ ευθύνε ο Σύριο για τον τρόπο που την αντίληψη. Κάτι άλλο, μου έκανε εντύπωση ότι τρελάθηκα σήμερα εγώ. Τόσο που τρελάθηκε. Μα να βγαίνει ο Σόιμπλε να εκβιάζει, το έχει κάνει 20 φορέ στο παρελθόν, όταν υποστήριζε αυτό τον εκβιασμό Γιάννη Πρετεντέρη παλιά. Και τώρα με τον τρόπο του. Και να φταίνε αυτοί που λένε ότι εμεί σα πει ότι ο Σόιμπλε είναι εκβιαστή. Και δεν φταίει ο εκβιαστή. Η δε φταίει αυτό που δέχεται τον εκβιασμό. Κυβέρνηση Σαμαρά, Παπανδρέου, Παπαδήμου, Καρατζαφέρης και όλοι αυτοί που έχουν συμπράξει. Κουβέλει, κουβέλης, Όλοι αυτοί που έχουν συμπράξει αυτέ τι κυβερνήσει που δέχονται και φτιάχτηκαν για να δέχονται εκβιασμό. Είναι η λογική που ακούστηκε χτε βράδυ στην εκπομπή Ανέκδοτο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, κάθε μέρα. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στη διεύθυνση στο Όποιο θέλει να στείλει σε εμένα, θα γράψει ριέλ και ενώ το μηνύμα του στο 54% αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Νίκο Σαπρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα, αμοντάριστο επίση, από τη Βουλή το Γιάννη Βρούτσι, Υπουργό Εργασία, να μιλάει για τον κατώτατο μισθό. Ξέρουμε όλοι ποια είναι τα επίπεδα του. Θα ακούσετε μια αλυχημία και πώ τον ανεβάζει ψηλά, και όχι μόνο τον ανεβάζει αριθμητικά, κάνει και τη σύγκριση με την Ευρώπη. Και όπω θα καταλάβετε και θα νιώσετε πολύ ευτυχή, είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Για τους μισθού τι λέτε, θα αυξήσετε τον κατώτατο μισθό. Να δώσω κάποιε δευκρινείς για τον κατώτατο μισθό της χώρας. Ο κατώτατο μισθός της χώρας, σε επίπεδο 12 μήνες βάσης, είναι 684 ευρώ το μήνα. Είμαστε λίγο παραπάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, σε επίπεδο κατώτατου μισθού. Είμαστε λίγο παραπάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, σε επίπεδο κατώτατου μισθού. Ο κατώτατο μισθό της χώρα σε επίπεδο δωδεκάμινης βάσης, είναι 684 ευρώ το μήνα. Είναι 684 ευρώ το μήνα. Λεφτά υπάρχουν... Είμαι και εγώ μαλάκας. Ε, γιατί εγώ βλέπω στον κόσμο, τον κόσμο του Πασό όπου μας συναντά να μας λέει στα τσακίδια. Ο Σόιμπλε είναι πράκτορας του ΣΥΡΖΑ. This so Του βγάζω για μένα το λοιπόν το πιο εκλεκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένα άνθρωπο που τον ποδίζουν να βαδίζει, είναι ένα άνθρωπο που τον αλυσοδένουνε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που του εμποδίζουν να βαδίσουν και του αλυσοδένουνε. Να ζήμουν σαν σήμερα. Το 1963 1963, πέθανε από καρδιακή προσβολή στη Μόσχα ο κομμουνιστής Τούρκος Ναζίμ Χικμέτ έχει γεννηθεί όμως στην Θεσσαλονίκη, την τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου 1902. Μικρό ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. Απόδοση στα ελληνικά Γιάννη Ρίτσος, μουσική Θάνος Μικρούτσικος. Ένα τέτοιο άνθρωπο προ Θεού και καμία σχέση με το αριστούργημα που ακούσαμε είναι ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Τον εμποδίζουν να βαδίσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και ευτυχώ υπάρχει ο κύριο Αθανασίου, υπουργό δικαιοσύνη, πάλι από τη Βουλή, αμοντάριστο και πλάνο και ηχητικό. Υποστηρίζει ο δεξιό κύριο Αθανασίου. Θα μπορούσε κανεί να το πει και κατάδια γενικότερα τη δεξιά στην Ελλάδα τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τι τρόπο όμω. Τώρα για τον γύρο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος νομίζω ότι σας ενοχλεί διότι μέρα με τη μέρα δικαιώνεται από τότε που ήταν υπουργός οικονομικών μέχρι τώρα και αποτελεί ένα ανάγχωμα ένα προς κάθε κατεύθυνση η οποία προσπαθεί να ε, πάρει ο παδούς. Αυτό ενοχλεί στον ε, Βενιζέλο. Η, δι, η καθημερινή δικαίωσή του αυτό σας ενοχλεί. Αν κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο είναι η καθημερινή δικαίωση του Ευάγγελου Βένιζελού, το είπε ο Χαράλαμπο Αθανασίου, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Μετά από όλα αυτά, επιτακτικά χρειάζεται λαό. Πού είσαι Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Δυσκολεύοντα. Δυσκολεύεται. Ναι. Δυσκολεύεται και άδωνη όμω. Πού θα το βάζει, πει μπορεί να βάλει τον, τον, τον άδενη. Ελπίζω στο οικονομία έχει να πέσει γέλιο, έχει να πέσει γέλιο. Κατά είναι ο μόνο άξοιο. Είναι μόνο άξο γιατί αν σκεφτεί καλά, στη γύρα βγαίνει πουλάει πέντε βιβλία, τσουπ. Θα πουλάει και βιβλία. Σύ επιχείρησου τα χρόνια. Μάλιστα. Και έτσι πω έχουν πάρει η φόρμα αυτή και αποκρατοποίηση τα πάντα. Θα αρχίσει να πουλάει τα βιβλία τη εφορία, τα βιβλία που υπάρχουν τα αρχεία του κράτου, όλα αυτά να βγει το χρήμα. Ωραία! ωραία μαγιά του σταματάω <laughs> το βασίλειο που Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια Επί δύο χρόνια Μήνα, μήνα, εβδομάδα, εβδομάδα Μέρα, μέρα Σελίδα, σελίδα, λεπτό με λεπτό Θέλω σπαντό, στα μου το μνημόνιο Ρωμα μ***α είναι ο παράσκερος και να το σκίσει Σωστό Και θα το σκίσει και θα έρθει το επόμενο Μετά το πρώτο ναι. και μετά το επόμενο και μετά το άλλο σκίσιμο. Μετά να αρχίσει να σκίσει και να καλυσόν πε. Έλα. Θυμήθηκα χθε σε φλασιά θυμήθηκα άλλο ένα στιγμή ε, ο λάθο, μια κακιά στιγμή του αντένα. Για πες Αυτή την κακέρα που έκανε το, σε πρώτο πλάνο αυτή την αντικειμενική επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπομπή για τι κουριέ. Πώ το βάζει, Μου μίλησαν εκπρόσωποι, δυνατοί εκπρόσωποι των κατοίκων, δύο δεκάχρονα κοριτσάκια, και απ' την άλλη ο άλλο με τα τρία μάστερ, οχτώ μεταπτυχιακά στι δημόσιε σχέσει τη εταιρεία. Αυτή την εκπομπή αυτή, θυμήθηκα χθε. Ale na Έλα, να σου πω, επειδή άκουσα το σχόλιο τη κυρία για του ψηφοφόρου του Κουκουέ στο Βόλο, γιατί το Κουκουέ, ας πούμε δεν παρότριν είναι να πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, επειδή είμαι από το Βόλο και είμαι και ψηφοφόρο του Κουκουέ για καμιά δεκαετία τώρα, θέλω να πω ότι απλά το Κουκουέ καλά κάνει τη μεριά του και δεν ε, ανοίγει παραθυράκι σε οποιαδήποτε αυτά αυταπάτη. Απ' την άλλη, και εμεί οι ψηφοφόροι του Κουκουέ καλά κάνουμε και σκεφτόμαστε από μόνοι μα και πάμε ψηφίζουμε πατιαντά όπω φάνηκε. Και για να μην τρέψω εγώ καμιά αυταπάτη, α πούμε, όχι το πατιαντά. Κι αντάσατα κάνει καλύτερα. Δεν μιλάμε τώρα για πολιτική επιλογή, μιλάμε για καθαρά ηθική επιλογή. Αυτά. Σε πείρα γιατί θέλω να ευχαριστήσω το ελληνικό κράτος. Για την τεράστια ευκαιρία που μου δίνει. Να φύγει εξωτερικό το βούλο μετανάστη θα γνωρίζει ξένε χώρε. Όχι, ρε φίλε. Μου αφήνει μακριά. Είναι τεράστια ευκαιρία που μου δίνει. Mm. Να προσπαθήσω να κάνω στάση πληρωμών από όλα, ρε φίλε. Γιατί από τη στιγμή που μου βεβαιώνει φόρο 3.000 σε 9.000 εισόδημα σαν ελεύθερο επαγγελματία και κάτι άλλο που άκουγα το πρωί στο Ιφλή και τον Παυλόπουλο σε 20, του ζητάει τα μισά. Είναι τεράστια ευκαιρία να κάνω στάση πληρωμών, ρε για να πληρω... ε, τα μου. πάει για, για ποιο λόγο να πληρώνουμε. Νωρί το θυμήθηκες. Α το καταλάβει καλά ο κόσμο. Όσο πιο νωρί το καταλάβει, τόσο καλύτερα για όλους Καλή νύχτα του. Γεια σου από το λέω. Γεια σου πλέον. Λοιπόν, βγαίνουν όλοι και πανηγούρίζουν στα παράθυρα ότι ρίξανε την ανεργία, ότι έχει πέσει ενέργεια, ότι πάμε για ανά... ανάκαμψη. Απογειωνόμαστε. Δεν ξέρω και εγώ έχουμε φτάσει στα σύνολα. Αναρωτήθηκε ποτέ πότε κανένα πώ ρίξαν την ανεργία. Όχι. Έχω τη γυναίκα μου, την πήραμε μετά από είχε κάνει την έκρηξη. Τρίτη επιλαχών για κάποιο Δήμο, την οποία δεν την πήραν ποτέ και αλλάξαν του καταλώμπου. Πέντε μέρε πριν τι εκλογέ φιλανά να φτιάξει δουλειά σε κάποιο Δήμο. Σε πληροφορώ ότι στο συγκεκριμένο δήμο έχουν πάρει 280 άτομα από τα οποία κάθε μέρα δεν έχουν να κάνουν με καμία δουλειά. Πάνε, Στήνονται. Αντί για 7-3, πάνε 8-9, 10 η ώρα. 1-2 δεν υπάρχει κάρτα, δεν υπάρχει πουθενά κανένα. λένε ότι ρίξαν την ανεργία, αλλά τα πεντάμενα τα έσπα που πήραν μέχρι το όλα αυτά τα άτομα που απορροφήσανε τώρα θα ξαναα είναι άνεργα. Μιλάει κανένα γι' αυτό. Όχι, τη την αρχή και μετά πανηγυρίζουμε ότι στην την Α, Αυτή είναι η Αποστολή! Έλα! Όλα τα είπε! Τα μαργαριτάρια τη Γιάννας δεν τα σχολίασες όμω. Τα μαργαριταράκια τη τα φτιά τη στο λεμουδάκι τη και είπε όλα αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί τα μεταφοράει. Κρίση έχετε! Κρίση! Έχετε! Έχει για μια ώρα ανάγκη, Αποστολή μου! Για μια ώρα ανάγκη, Παναγιώτη! Γιατί μου φοράει και τα μαργαριτάρια τη ανάγκη. Δεν είναι αυτά τα καλά. Αλλά όμω μα. Μά... Ήταν τα μαργαριτάρια τη κρίση, όχι πιο ταπεινό είχε. η Παναγiotόπουλε, κυρία Κακλαμανή, κύριε, κύριε, κύριε Κρανδιότη, κυρίες και κύριοι, λείπει μια σοβαρή ευρωπαϊκή κεντροδεξία. Και πρέπει ένας κέντρο αριστερός ή αριστερός να θέσει το θέμα. Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός. Το έθεσε το θέμα σε όλους και αυτός έχει δίκιο. Αν κάτι λείπει από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, Είναι η Σοβαρή Κέντρο Δεξία, η Σοβαρή Χριστιανιάδα βγαίνει να ζητηếnτε στην Ελλάδα μετά τις γνωστές δηλώσεις παλαιότερα έκανε κι ο Παλτάκος κάτι προσπάθης με την ευλογία του Σαμαρά. Αλλά η κεντροδεξιά στην Ευρώπη σοβαρή αναζητείται και κυρίω από του κεντροαριστερού που έχουν τέτοιου καημού. Η δεξιά δέχεται επίθεση. Δεν το λέμε εμεί, και σιγά-σιγά ποιο επιτεθεί στη δεξιά και τι επίθεση να δεχτεί η δεξιά εδώ που τα έχει φέρει η δεξιά. Το λέει ο Φαήλο Κρανιδιώτη, ο οποίο νιώθηκε άσχημα. Αυτό που δεν ανέχομαι εγώ σε καμία περίπτωση, επειδή ανήκω εκεί που ανήκω, είναι να γίνεται με αφορμή όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από του Κρυσταύγου, την υπόθεση Μπαλτάκου, μια επίθεση μαζική. Σε όλε τι αξίε και τι ιδέε τη δεξιά. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα, μαζική επίθεση σε όλε τι αξίε και τι ιδέε τη δεξιά. Στον ακούω αξίε και ιδέε που έχει και το Πασόκ ω όχι δεξιό κόμμα, ω κέντρο αριστερό ή ω δεξιό η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο, είναι όντω καλέ στιγμέ αυτέ και πρέπει να λέγονται τώρα που ο καιρό έχει λίγο σκοτεινιάσει και περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι. Έλα, πω όλοι. Έλα. Η περίπτωση του Έλληνα είναι η μορφή μορφής κερδί του ψηφοφόρου. Χρήση ανάλυσης. Από επιστήμονε πολλών ειδικοτήτων ή από ειδικότε πολλών επιστημόνων. Τι έγινε τα που ποινικοποιήσει ο λέξη κιόλα. πρώτο κόμμα και τι, Πού τι, βρήκε τέτοιο πράγμα Α, Είναι κατόπιν ο ρίμου σκέψη αυτό. Και ορίμου τρυψήματο, από ό,τι καταλαβαίνω. <Και> έλα, έλα, κλείνω, κλείνω, κλείνω. βγήκαν τα ντουμάνια του τηλέφωνα έλα, έλα, έλα. Μην έλα, το κάνει πολύ, νάξεις, θα κάνει, μην το κάνει πολύ. Να ξυπνάει ο κόσμο. Για αυτό το λέω, να ξυπνάει. Τι έλα. να ξυπνά, παιδί, μέσα από τη μαστούρα μου λεφτά να ξυπνάει άλλο. <Και> έλα, τα λέμε όταν Έλα, γεια. Όταν καλά; Ναι Έλα Αποτυχημένος Ιαχωβά Να σου πω κάτι για αυτό που είπε ο άλλος Αποτυχημένος Ιαχωβάς Ο Θήμιος Στην Κρήτη Την προσβολή είναι αυτή Αποτυχημένος Ιαχωβάς Δεν έχω χειρότερο ε, ε. Εκεί στην Κρήτη, λοιπόν, ένα από τα θύματα των Άζη ήταν και ο παππού μου. Ο οποίο ήταν, ξέρει, με το μεταξύ, πολέμησε. Ε, δεν του λες και ε, θύμα, ευτύχημα το λες Γιατί καλέ. Πες μου καλέ για τον παππού σου. Ναι, λοιπόν, αυτό αυτός, λοιπόν πολέμησε εκεί πέρα και σκοτώθηκε. Γιατί, λοιπόν, ο Θήνιος που κανονικά τώρα άμα ακούει εισαγγελέα θα να τον πάει μέσα για αυτέ τι μαλκίε που λέει. Αν υπήρχε σοβαρό κράτο, άπρεπε να μαζέψει και αυτόν και εσένα. Εγώ, εγώ θα πάρω τον εισαγγελέα να Αλλά, Εικοί σα άνθρωποι, να αριστερή του κόλιν όλοι αυτοί. Πε μου, φίλε, φασικό. Είναι σπρόνιέ. Ότι ο, ο παππού μου, ο, ο παππού μου σκοτώθηκε εκεί πέρα ή να δει. Κι ήταν να δει κατάραξε ο τόπο. Τον το ψήσενε έτσι, ή ναζί τον Ζήσαμε και να ναζί. Ήταν αυτή οι, οι, οι, οι κομμοιστέ τη Γερμανία. Κυρίω στα άνθρωποι. Αφού Αλλά... κάνουν έτσι, ήταν με χράτη, ζάστηκαν με χράτσια και ο πίσω είχε φυροδέπανο. Ναι, και ταξίωμα έφυγε και ο αρρώνα. Κυρίω φυροδέπανε τώρα. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει μυνήσει και στο Hitler, έτσι για τα σύμβολα τα ελληνικά που πήρε και έκανα ένα δικό του πόλεμο. Έτσι, γιατί του έτσι του άρεσε γιατί τα βάλε με τους ευρέου και του έκανε σαπούνια, δεν ξέρω γιατί Ίσως να είχε δίκιο άνθρωπο για αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή σήμερα κάνουν τι χρουστά. Μάλλον δεν πρόβατα ο κακομοιρίσω και τουλάχιστον να του εξολοφεύσει όλου. Τελικά οι σαυγίτε δεν είστε μόνο μόρφο. Οι κομποιστέ είστε άφηει και αποτυχημένη αγορά. Δεν αχωβάδες... είμαστε άθετο και οι είμαστε. Τάπεμε τα... αυτά. Ζώμω. Κάντε γεια. Έλα. Η διαφήμιση που βγάλει μια δημοκρατία ρε, με τα 20 εκατομμύρια τουρίστες που έλεγε την άλλη μέρα Έρχοντα έχουν ξεκινήσει ήδη. Δεν χωράγαμε όλοι μέσα ιούλιο αύγουστο από ήρθαν από τώρα. Τις από τις τυκλογές, γιατί δεν φεύγουν οι τουρίστες Και κάτι άλλο ρε, που δεν καταλαβαίνω. Το χρηματιστήριο! Γιατί ρε, μέρες συνέχεια, τώρα που κήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να έρθει μετά ένα με άλλο μανδύα, και να σου πει, όλοι να αρέσει, γιατί και λίγο μετά και να σου πει, δεν μπρόσεξε, Hello. Yes yeah, sir. Pronto. Ne. Si. Yes yeah, sir. Yes yeah, sir. Eh radiofono Real News. Yes, where are you calling from? Eh elinika de Milate. Spasta. Spasta. Broken. Eh. Broken Greek. Συγνώμη, πού μπορώ ένα νούμερο που να υπάρχουν Έλληνε που έχει. Εδώ ψηλομιλάγω, ελληνικά. Συλομιλάσει ελληνικά. Ναι. Ε, ήθελα να ρωτήσω. Από πού τηλεφωνή του. Από Γερμανία. Ό, oh, τα φιλιά μου. Καισίσει του Φράου μερικά. Για την αγάπη μας στο καλύτερο ραδιόφωνο που έχουμε. Thank you. Στο, πιο, στο πιο αγαπητό. Θάκι, φάνηο. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις εφημερίδε που παίρνουν για τα 10.00. 10 Τι πρέπει να ψάχνουμε.. You Γιλάκα, του Τζερμαν, you don't have uh, ανάγκητέ. Τι, τι πρέπει να ψάχνουμε πάνω στην εφημερίδα τη. Δηλαδή είναι. έχουμε τη φορολογία, μα έχει ρουφήσει το αίμα θα πάρει και τα 10.0 εφημερίε στη Γερμανία. Δεν το ξέρω. Τώρα καταλαβαίνετε! Επώ δεν καταλαβαίνω. Καρτολίνετε, είναι οι καρτολίνε, έχει πέρα. Οι καρτολίνε καινούρια φάρμακα κάτι γεννόσημα του άδωνι, δεν ξέρω. τος μισθός της χώρας σε επίπεδο 12 μηνών είναι 684 ευρώ το μήνα. Είμαστε λίγο παραπάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδο 100% του μισθού. Τι αλχημεία είναι αυτή που ανεβάζει τον 100% σε επίπεδο 12 μηνών βάσης εκεί μέσα αυτές οι τέσσερις λέξεις κλίνουνε την αλχημεία και την απάτη που έχει γίνει στον υπολογισμό και... Βεβαίω τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία επιδέχονται αμφισβήτηση. Ο Βρούτη τα λέει έτσι κι αλλιώς Υπουργό τη Κυβέρνηση. Τα παίζουμε απλά για να έχουμε μια αίσθηση πόσο μπορεί το δούλεμα να απογειωθεί. Η αυτοκριτική και η επίγνωση πάντα μας συγκινούσαν. Θα ακούσουμε τώρα τον Ψαριανό σε μια τέτοια στιγμή. Και θα, και, και θα έχει και εκλογική πελατεία μόνιμη. Φίλυα. Γιατί Φίλυα. πάντα αυτή θα υπάρχει ένα μόνιμο Φίλυα. κοινό Φίλυα που θα ψηφίσεις. Δηλαδή, αν βγεις και κάνεις τον ήρωα, και είσαι πάνω στα κάγκελα και λες ο λαός και τέτοια, έχει σίγουρη πελατεία. Πάντοτε ο Άλλες δυσάρεστα φίλος. πράγματα, Έτσι. ότι είμαι κι εγώ μαλάκας, φταίξαμε και εμείς. Μπορεί να μην συμμετείχαμε στο μεγάλο φαγοπότι, μπορεί να μην τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά μπορεί να... Μάλλον δεν φάγαμε τα ίδια όλοι μαζί. Γιατί το όλοι μαζί τα φάγαμε είναι αλήθεια. Απλώ δεν ναι. είπαμε πώ έφαγε ο καθένα. Δεν, <Το> δεν μπορεί να μην προσυπογράψει τέτοιε δηλώσει. Όσο κι αν εμεί εδώ είμαστε πολύ αντικειμενικοί, κάποια στιγμή χάνουμε την αντικειμενικότητά μα. Έχουν έρθει τα πρώτα αποτελέσματα στην οικονομία. Δεν είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Άλλωστε δεν το λέμε εμεί. Το έχουν πει πάρα πολύ, Αλλά είναι αλλιώ το λέει ο Υπουργό Πολιτισμού. 2 κόμματα παλιά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ιστορικό κόμμα. Αψά! Το Πασόκ είναι ιστορικό κόμμα. Όξο! Παλιά, με τη φθορά των πολλών δεκαετιών που έχουν επάνω τους. Αποπειράθηκαν να βάλουν τον τόπο σε μια νέα τροχιά εξόδου από την κρίση. Έχουμε αποτελέσματα. Με προβλήματα, με παραλήψεις, με στραβά που έχουν γίνει. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και εσύ. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αγιά, αγιά, παντοτινή. Αγιά, Έχετε γιο βρίσουλες, λαγκύβουνα Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Να χορέψουμε όλοι μαζί το χώρο του Ζαλόγου. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Αλλά κάπου πρέπει να βρούμε πριν να παρκάρουμε τι εμπεσέντε μα. Στην πάντα! Στην πάντα! Ένα τεράστιο πάρκινγκ θα φτιάξουμε στο Ζάλογο, αν είναι να πέσουν αυτοί που πρέπει να πέσουν. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν έρθει. Όχι τι πρώτε ξυλιέ, προξιέ, κλωτσιέ. Δέχτηκαν σήμερα το πρωί οι έξω και πάλι από το Υπουργείο Οικονομικών. Κυρία Θεοδοσοπούλου, καλημέρα σα! Έχουμε έρθει εδώ για τη, μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να εκτελέσουν αυτή τη δικαστική απόφαση που μα έχει δικαιώσει. Και δυστυχώ αυτοί οι άνθρωποι δώσαν εντολή να γίνει, να γίνει επίθεση σε εμά. Εσεί προσπαθήσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό από έχει. αυτά που τίποτα. Δηλαδή έτσι όπω είσαστε, σα επιτέθηκαν είσαστε και τα και σας ε, ή, ό, ή τα απέξω και ήρθαν τα μάτια και σα χτυπήσανε. Ε, όχι τα μάτια ήταν εδώ δίπλα μα, αλλά έδωσαν εντολή και μα επιτέθηκαν. Και εσύ τι όχι τι μα πρόχανε, ρίχνανε και πλωτέ. Λοιπόν, ντροπή σε αυτό που γίνεται Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συγχυνεχεί άλλο Εμείς θέλουμε τη δικαίωση αυτή που μας έχει δώσει Και πρέπει να το καταλάβουν Ότι δικαιωθήκαμε Γιατί αυτό, τη στιγμή που είναι φτιάξε αυτοί Τους νόμους δεν μπορούν να τους στηρίσουν Γιατί Μήνυμα από Ακροάτρια με τίτλο Μακάρι και λέει Ετοιμάζομαι για ξενιτιά, αν και δεν το βλέπω έτσι. Πατρίδα, πατρίδα είναι αυτή που σου τρέφει, λάθο. Πατρίδα είναι αυτή που σε τρέφει, όχι αυτή που σε σκοτώνει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με πόλεμο, είτε με οικονομική χούντα. Αφήνω πίσω μου μικρό παιδί και άντρα. Μακάρι λοιπόν να μου βγει. Μακάρι να του πάρω σύντομα μαζί μου. Δεν είμαι χαζή, ξέρω πω παντού ο φτωχό είναι φτωχό και ο πλούσιο πλούσιο. Μακάρι λοιπόν, Ιωκάστη. Καλή τύχη.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 στην Κίνα βρίσκεται. και ύστερα γιατρέ τι κάθε βγει τι κάθε βγει με τα χαράματα πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Μέρα, γιατρέ, την καθαύγη, την καθαύγη, γιατρέ, με τα χαράματα πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα το φεκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, Στην Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προ τα καρδιά στην Ελλάδα Ο σύντροφο να ζή. Η φωνήλια Μαρία Μητριάδη από στα ελληνικά Γιάννη Ρίτσο, μουσική θάνο μικρούστικο από τι παλιέ δεκαετίε. εδώ φτάνουμε στο τέλο Με το λαό βεβαίω θα σα αποχαιρετήσουμε. Αμέσω μετά μαγαζήνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σα. Γεια σα, φίλε, καλησπέρα. Το είχα πάρει πριν πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ. Σχετικά αρκετό καιρό. Σου κάνω ότι δουλεύω Νταλίκα. Δουλεύω όλη μέρα. Δεν προλαβαίνω να δω το παιδί μου. Μπορεί και να το θυμάσαι. Σχεδόν με λιγμού τα είπα όλα αυτά. Σε θυμάμαι. Λοιπόν, τα πράγματα όπω καταλαβαίνει, φίλε μου, δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Πάντα ψάχνω την ευκαιρία. Παραξενεύομαι. Παρόλο που ψηφίσαμε κυβερνητική σταθερότητα, παραξενεύομαι που δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά εννοείται. Δεν ισχύει μόνο για μένα. Να ξέρω ότι ισχύει για όλου του συναδέλφου μου και μη. Και σε που πηγαίνω και φορτώνω. Τα βράματα δεν έχουν αλλάξει Πάλι δουλεύω το βράδυ όπω πάρα πολλοί κόσμος Απλά προσπαθώ να περνάω πιο ποιοτικό χρόνο με το παιδί μου Και το βράδυ θα γυρίσω στου 10 το βράδυ Να μην, να μην γυρίσεις 10, το... να γυρίσεις 10 παρα 4, το να δει ελληνοφρένεια Αυτός είναι ποιοτικό χρόνος <laughs> Να μην αποφύγω το παιδί μου που θα έρθει στην πόρτα να με αγκαλιάσει Να τον πάρω αγκαλιά έστω και αυτό Ευρωβουλευτικό, όπω θα είμαι, να τον κάνω το μπάνιο του, να του φτιάξω το γάλα του, να κάνω τον μπάνιο μου, να τον πάρω μια γκαλιά, να κάτσουμε για λίγο μαζί. Πραγματικά και λιγνά το προσπαθώ. Ξέρεις γιατί, Πόσο αδερφέ... χρόνο είναι το παιδί σου, Είναι δύο μισή ετών ο γιος μου, αλλά. Εντάξει, γιατί άμα ήταν τίποτα 16-17, θα παραξενευόμουν αγιάλα. Ναι. Ναι. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Προσπαθώ και ελπίζω για ένα καλύτερο άρθρο, όχι μόνο για το δικό μου το παιδί, για τα παιδιά όλων μα. Βέβαια, έχει αποδειχθεί ότι η ελπίδα δεν είναι αρκετή. Θέλει και κάτι τη παραπάνω. Το λέω κάτι. Να το βάλουμε Πώς... λίγο στο πίσω μέρο του μυαλό ο καθένα ό,τι Πώς... νομίζει. Προσπάθησα ειλικρινά με την ψήφο μου όσο COVID το δικό μου το κεφάλι. Μέχρι εκεί κόβει, μέχρι εκεί προσπάθησα. Ειλικρινά όμω, δεν λέω ότι είμαι ο φωτεινό παντογνώτη. Προσπάθησα με την ψήφο μου κάτι να γίνει, κάτι να ανατραπεί. Αλλά. πιστεύω ότι μπορεί την ταινία Before vendetta, έτσι δεν είναι. Ναι. Σε κάτι αρχικά ο καγκελάριο είναι σε μια μεγάλη οθόνη και λέει στου συμβούλου από κάτω. Πρέπει να του τρομοκρατούμε για να φοβούνται και να νομίζουν. Ότι μα έχουν ανάγκη να του κυβερνάμε. Έλα, καλημέρα. Έλα. Δύο πράγματα. Ναι. Ένα είναι αυτή που είχε συγκίνητη αναφορά για τον Παλούρδο από την Αχαΐα δεν είδανε. Ναι. Τώρα από την Αχαΐα με τον Κύριο Βασίλη ε. τι θα κάνουν με αναφορά. Του ΚΟΚΟΕ που είπε ότι τώρα ψηφίζει ΚΟΚΟΕ αλλά είχε ψηφίσει Πασόκ. Του Πασόκ που έλεγε ότι ο Γεωργάκης Του τη στήσανε του την είχαν στη και συγγεννήθηκε ή όλη η Αχαΐα? Ελπίζω όλη η Αχαΐα. Γεια σας. Ελληνοφρένια. Ναι ίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Έρμη, για αυτό. Τη χαρά μας δίνετε για το, την προσπάθειά σας, για το κουράγιο σας, για το θάρρος σας. Να είστε καλά όλοι εκεί πέρα. Γεια σου τολμή! Γεια σου φίλε! Τι Καλά εσύ! Ωραία, τέλεια. Να σου πω, άκουγα την Παρασκευή. Πούγαμε στο κλειπάκι αυτό που σε βρίζουνε. Άκου πράγματα. <laughs> Άκου πράγματα, είδε εσύ αλλιταράδε. Εγώ πήρα ένα πρωτοτύπησο. Βρήκα εμένα έτσι. Τσολιά μου, ρίξε πάνω μου έτσι να γουστάρει κι Εγώ δεν βρίσκω, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Είσαι καλό παιδί, έχω καταλάβει. Ναι. Θα ήθελα να αφήνω και χαιρετίσματα στο φίλο μα στη Νέα Ζηλανδία που έφυγε και μα πέταξε και μαύρη πέτρα πίσω μα. Αφήνει τουλάχιστον κανέμι email. Αποστολή, Έλα. να σου πω βρε αγάπη μου, Τι όλα καλά τα λέτε μια χαρά. Τι Δεν λέτε όμως πόσες μεταγραφές γίνονται κάθε εκλογές, σε κάθε εκλογές και πόσα χρήματα φεύγουν στι μεταγραφέ αυτών όλων των, αλη... των αλητιών που μας κοροεύουν και μας κλέβουν. Είχατε καή τώρα για τις μεταγραφές, κατάλαβα. Ναι, έχω, ναι, γιατί. Καλά κάνετε, όχι, τελεύω. Τι αυτά. Το χαμένο ρε το σήκωσε Μπα ε. όταν το σηκώνω γρήγορα δεν σε αρέσει Τώρα το, το σηκώνω αργά πάλι Λίγο να χτυπάει να εκνευρίζομαι Άφηνε να εκνευρίζομαι λίγο να ανεβαίνει έτσι το μου Που κομμουνιστάζω που κοιμάμαι να νευριάζω να Πω πω άκουσα που κομμουνιστάζω <συμπώ> Κομμουνιστάζω <ξέρω>. όξες <συμπώ> Ναι Ωχ, οχ, οχ, το καημένο, τον φουκαρά. Να κάνει μια μαγνητική στο κεφάλι, δε. Α σου πω τι είπε ο Μιτσοτάκη για το γιατί έχω κάνει έτσι για το Εκά. Τι είπε για το Εκά ο Μιτσοτάκη που είπε τώρα ο Θεμιό. Άσε τώρα που θα μιλήσουμε σοβαρά. Ασε τώρα που θα μιλήσουμε σοβαρά, τόσα χρόνια με πέρυσι για πούλια και τώρα σου ήρθε. Ε, με ανισχώ, μήπω δεν το πάρω, να μάθω. Τι είπε τίποτα για το. Δεν θα το πάρει, ξέχνατο. Θέμα, δεν ξέρει, ε. Δεν θα το πάρει, σου λέω, δεν σου αξίζει. Το Να μην έχει ελπίδε. Ο είναι μακριά, δίπλα είναι που είναι. Πες του φύμιο, γίστερα για την κάθε αυγή. Την κάθε αυγή για τρε με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεύγει. Στερα.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 Tera, ja tręcię tę kazę ja tręcię kazę awigii, ja tręcię